Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται. Πόση αλήθεια πια να αντέξουμε, τι λέει και ο Αλέξης Τσίπρας τόσο χήμα... Από τη χθεσινή συγκέντρωση για την παρουσίαση των υποψηφιωτήτων Μίλησε αληθινά. Αυτό το εκτιμούμε πάρα πολύ. Το έχουμε ανάγκη. Τουλάχιστον δεν καταφέρνουν και πολλά οι πολιτικοί και οι πολιτικέ δυνάμει σε αυτόν τον τόπο. Αλλά να μιλάνε ειλικρινά. Να λένε τη γλώσσα τη αλήθεια, τη καρδιά. Πείτε όπω θέλετε, διαλέξτε πιο όργανο του σώματο εσεί επιθυμείτε. Είπε λοιπόν ότι πασοκοπείτε. Βέβαια εδώ υπάρχει ένα ψέμα, μια δόση μικρή ψέματο, ότι δεν είναι ενστότα ο χρόνο. Έχει γίνει αυτό. Έχει πασοκοπηθεί. Είναι χρόνο. Δεν έχει σημασία, εμεί το δεχόμαστε ως αληθινό Το εκτιμούμε Και πάμε αφού σας προετοιμάσαμε με αυτό να ακούσουμε Και άλλες δύο τρεις ακόμη πολύ μεγάλες σημαντικές αλήθειες Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια συνεπής. Ναι ακριβώς όπως το ακούτε Ότι δεν είμαστε συνεπείς Μας ενδιαφέρει μόνο η εξουσία για την εξουσία Κάνουμε εκτόσεις από τις θέσεις μας Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα Μουσική Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα Μπράβο Καλά είναι αυτά Ό,τι κάνει κανεί καλό είναι, πρέπει να το πούμε, και με ακούσαμε εδώ πέντε αλήθειε μαζεμένε από το πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και αυριανό, όπω φαίνεται, πρωθυπουργό. Αν άλλωστε, αν δεν κάνει όλα αυτά, δεν θα μπορεί να γίνει πρωθυπουργό. Διότι, στη μέχρι τώρα η ιστορία αυτού του τόπου, για να γίνει πρωθυπουργό, πρέπει να κάνει αυτά. Αλλιώ δεν γίνεσαι πρωθυπουργό. Υπάρχουν και άλλοι δρόμοι, αλλά ποιο του σκέφτεται τώρα, θέλουν και βαβούρα, έχουν και μια περιπέτεια. Οπότε αυτά ξέρουμε, αυτά εμπιστευόμαστε και έτσι θα πάμε ποιος έχει τώρα διάθεση να κάνει επανάσταση και πολύ περισσότερο να ονειρευτεί επανάσταση όσο μάλλον που υπάρχει και σχετική απαγόρευση από τον αρμόδιο υπουργό. Θέλω να είμαστε σαφείς. Μην ονειρεύεστε επανάσταση. Εδώ έχουμε αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Στα Τούρκο να γιομίσω. There are a thousand things δημοκρατία. Τι σε καλά; Όχι μόνο η ίδια η επανάσταση αλλήλω, αλλά και το όνειρο απαγορεύεται. Βεβαίω πρέπει να πει κάποιο τον άδενου και σε όλου αυτού ότι η επανάσταση, το όνειρο για την επανάσταση, το κάθε όνειρο δεν ρωτάει κανέναν. Όταν πρόκειται να έρθει, θα έρθει. Όπω έρχονται όλα αυτά τα πράγματα και οι πρώτοι που θα φύγουν είναι αυτοί που απαγορεύαν τα όνειρα, της Επανάστασης και όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Δεν λέμε, συνήθω δεν έρχεται. Ή αν έρθει έχει κάποια προβλήματα στην αρχή και πολύ περισσότερα στο μετά, αλλά εμπάσει περιπτώσει δεν μπορεί να απαγορεύει τουλάχιστον το όνειρο ο Άδωνης ήταν αυτός υπουργός υγείας είναι στα πάνω του αυτές τις μέρες διότι με το νεοποίητα η και την μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε εξέλιξη πάντα για το καλό του ασθενούς είναι συνεχώς στα παράθυρα τηλεφωνικά δεν τον έχουμε σε live κάτι παίζει με τα κονδύλια των καναλιών αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια μπροστά στο τεράστιο μεταρρυθμιστικό έργο Ο υπουργό Δημοσίου Τάξη, προπό του που προστασία του πολίτη, ο Νικόκο Δέντια. Ήταν χθε βράδυ στον Ενικό, στον Νίκο Χαζενικόλά, είπε πάρα πολλά, απαντούσε, δεν απάντησε ουσιαστικά. Δεν έχει σημασία, δεν παίρνει κανεί απαντήσει ο δένδια. Ούτε βασανιστήρια γίνονται στι κουριέ κατελήθη το κράτο από του κατοίκου. Τι άλλο είπε. Στο φαρμακωνί αυτά που γίνανε. Γενικότερη αστυνομία μπορεί να συμβεί. Είπε και άλλα πολλά καλά. Θα ακούσουμε μερικά, είναι λογικό γιατί δεν μπορεί βγαίνει ο κύριο δένδια. Έκανε μία σύγκριση. Μάλλον, τη σύγκριση την έκανε ένα πολίτη που έκανε την ερώτηση πριν και είπε ότι ο πολίτη ότι δεν φοβάμαι τον ξηρό, φοβάμαι τον Στρουνάρα. Νομίζω αυτό το συνυπογράφουν οι περισσότεροι Έλληνε, αν όχι το σύνολο σχεδόν, ακόμη και οι συνάδελφοί του Υπουργείου. Καταλαβαίνουμε, έδωσε μια απάντηση και ο Δένδια, έβαλε τη λογική κάτω ότι δεν μπορεί να συγχαίρει το δολοφόνο με τον υπουργό. Βεβαίω, αυτό ισχύει. Όμω, όμω. Και κανεί δεν θέλει δολοφονίε, όλα αυτά είναι αυτονόητα, καταδικαστέα και και και. Όμω υπάρχει πάντα ένα όμω, και ποτέ αυτή η φράση δεν θα υποθεί χωρί όμω. Όντω ο Στουρνάρα είναι απειλή για όλα αυτά που συμβαίνουν στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Κινδυνεύουμε να συγκρίνουμε δύο πράγματα που το ένα δεν έχει καμία σχέση με το άλλο. Βάζουμε την τρομοκρατία σε μια μοίρα σύγκριση με πολιτικέ αποφάσει. Αν θέλετε και τι πιο καταστροφικέ, τι πιο άφλιε πολιτικέ αποφάσει. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Ale nie φοβάμαι to kzyrotło, troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę, Εάν αυτό η ελληνική κοινωνία δεν το κάνει στο σύνολό της, απολύτως ξεκάθαρο, θα περνάμε κινδύνους μεγάλους όπως ο κίνδυνος που περνάμε τώρα. Αν δηλαδή δεν ε, κάνουμε το διαχωρισμό μεταξύ τρομοκρατίας ε, και τρομοκρατίας του Στουρνάρα. Διαλέγετε και παίρνετε, κάντε εσείς ό,τι διαχωρισμό θέλετε. Το θέμα είναι ότι εδώ που έχουν φέρει τα πράγματα, εδώ που έχουν έρθει τα πράγματα, η λογική έχει μικρή σημασία και πολλοί κόσμος συμπεριφέρεται χωρίς λογική. Δυστυχώς, αλλά και αυτό είναι ένα επίδευμα και ένα αποτέλεσμα του Δένδια, του Σαμαρά, του Βενιζέλου, της Μέρκελ, της Τρόικας και όλων των πολύ καλών και ευυυπόλοιπτων πολιτών και πολιτικών με... και ως πολιτική διαδικασία και ως πολιτικός άνθρωπος. Ο Δένδιας έκανε και άλλε μία από αυτές απευθυνόταν στο ΣΑΚΑ Ο Σακά είναι αυτό που τον είχαν συλλάβει, τον είχαν 30 μήνε χωρί να έχει καταδικαστεί, δικαστεί παράνομα 30 μήνε. Εκεί δεν λειτουργήσε η δημοκρατία και οι νόμοι τη. Άλλη μια περίπτωση που δεν λειτουργήσαν οι νόμοι και η δημοκρατία. Τέθηκε το θέμα στον κύριο Δένδια. Και αυτό που είχε να πει ο Δένδια ήταν μια πατρική, πατρική συμβουλή προ το Σακά. Εσεί αποκλείετε, κύριε Υπουργέ, με το Σακά να, να έχουν κάνει λάθο οι αρχέ και να έχουν αδικήσει. Έναν νέο άνθρωπο απλώ για τι ιδέε του. Και, Εγύη, και, θα κατά ήταν, συνέπεια, θα έκανα, και κατά συνέπεια να τον έχουν οδηγήσει στην απόφαση να εξαφανιστεί για να πάψει ε, να, να νιώθει διοκόμενο. Θα μου επιτρέψετε, Καλήνη, θα έκανα πολύ μεγάλη αδικία αν κατέληγα εγώ αυθέρατα σε συμπέρασμα. Εγώ δεν είμαι δικαστή. Εάν όμω, εάν υποθέσουμε ότι υπάρχει μία πιθανότητα να είναι έτσι, τότε το καλύτερο που έχει να κάνει, και αυτό το λέω ω πατρική συμβουλή, είναι να επιστρέψει αμέσω. Που έχει να κάνει και αυτό το λέω ως πατρική συμβουλή είναι να επιστρέψει αμέσω. Πατέρα ο Δένδια του ΣΑΚΑ. Βεβαίω θα τον ακούσει, εννοείται, θα επιστρέψει αμέσω, διότι θα λειτουργήσει η δικαιοσύνη, θα λειτουργούσουν οι θεσμοί έτσι ακριβώ όπω ορίζει το Σύνταγμα, η λογική, η πανάρχη, οι νόμοι. Έτσι ακριβώ όπω λειτουργήσαν. Ειδικά στην περίπτωση του ΣΑΚΑ, όταν τον είχαν 30 μήνε μέσα, χωρί να έχει υπάρξει καμία απόφαση, αυτό το η ωραία διαδικασία της προφυλάκηση, αθωός ένοχος, κάθε εκεί μέσα και αθώς να σε βγαίνεις ένοχος, όλα αυτά τα πολύ ωραία και ζητάει τώρα ο Δένδιας με όλα αυτά τα που συμβαίνουν να εμπιστευτεί κάποιος όλο αυτό το σύστημα. Καλό ακούγεται, ωραίο ήταν, ειδικά το Πατρική Συμβούλη, ε, ανέκδοτο της βραδιάς, υπόθηκαν και άλλα βέβαια, όχι μόνο αυτό, κυρίως όταν ρώτησαν τον Δένδια για τα βασανιστήρια. Γιατί θυμόμαστε, είχε πει θα έκανε εκείνη τη μήνυση, αγωγή στον Guardian και τελικά δεν την έκανε. Θα ακούσουμε γιατί δεν την έκανε. Αλλά όταν ερωτήθηκε σχετικά με τα βασανιστήρια, χωρί να το καταλαβαίνει μάλλον, η εμένα μου φάνηκε, θα το ακούσετε τώρα και θα βγάλετε κι εσεί το δικό σα συμπέρασμα. Ε, έθεσε ένα θέμα για τον Guardian σχετικά με το είδο των βασανιστήριων που έγραφε στο ρεπορτάζ του Guardian. Χρησιμοποιεί ο ίδιο ο Δέν για τη φράση είδο βασανιστήριων και διαψεύδει. Ένα είδος βασανιστηρίων που συνέβη στην ασφάλεια, σύμφωνα με τον Guardian, το σβήσιμο του τσιγάρου. Ο, για όλα τα υπόλοιπα βασανιστήρια που είχαμε δει στα φόρτωσοπ και είχε γράψει ο Guardian, δεν υπάρχει διάψευση. Ε, βασανιστήρια γίνονται σε κρατητήρια. Στη Γαδά έχουν γίνει βασανιστήρια. Στο Τώρα. Guardian είχατε απειλήσει ότι θα κάνετε μήνυση. Θα ότι... έγινε η μήνυση θα σας σας δεν έγινε μήνυση. Δεν την κάνατε ποτέ. Θα σα απαντήσω ότι δεν έγινε. Πράγματι δεν έγινε. Όχι μήνυση, αγωγή είχα. Αγωγή. Αγω... Έχετε δίκιο, αγώγει. Είχα, είχα θυμώσει πάρα πολύ με τον Guardian. Να σα πω γιατί είχα θυμώσει με τον Guardian. Τι ο Guardian είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα, την οποία μάλιστα διάβαζα εγώ ω νέο φοιτητή στην Αγγλία. Άρα είχα ένα δέσιμο με αυτή την εφημερίδα. Ο Guardian λοιπόν έγραψε κάτι το οποίο ήταν απολύτω λανθασμένο. Ποιο. Ότι γινόντουσαν. Τι είδου βασανιστήρια μάλιστα. Το συγκεκριμενοποιούσε. Ότι σε κρατούμενου έκαιγαν τσιγάρα πάνω του. Το οποίο από την ιατροδικαστική έκθεση αποδείχτηκε ότι ήταν απολύτως λανθασμένο. Και θύμωσα πάρα πολύ, κύριε Κατζενκολάου. Τι βασανιστήρια, μάλιστα, το συγκεκριμένο ποιο η πρεσβεία στο Λονδίνο μου συνεβούλευε αρνητικά. Μου είπε ότι θα έρθει αυτό και θα στηθεί όλο το αγγλικό κατεστημένο του τύπου απέναντι στη χώρα έτσι κατάπια το θυμό μου και δεν ζήτησα από τον Υπουργό Οικονομικών να κάνει την αγωγή. Τι ακούμε. Βραδιάτικα και τι ακούμε και μεσημεριάτικα. Θύμωσα με τον Guardian και μόνο αυτό νίκο Νίκος Δένδιας. Θύμωσα με τον Guardian. Ήταν σοβαρή εφημερίδα. Τη διάβαζω όταν ήμουν φοιτητής. Τη κουλτούρα, τη προϊστορία, τη υποδομή. Και ε, ε, λόγω των ε, συμβούλων εκεί της πρεσβεία, απέσυρε την μήνυση για να μείνει την αγωγή Γιατί το αγγλικό κατεστημένο όταν την έκανε, τι την έκανε, όταν δήλωνε θα κάνει την αγωγή, δεν ήξερε το αγγλικό κατεστημένο θα στραφεί. Και ακούσατε εδώ, είπε ότι τσιγάρα δεν βρέθηκαν, όλα τα υπόλοιπα βρέθηκαν, τσιγάρα δεν βρέθηκαν επάνω στου ανθρώπους. Αλλά θα αφήσουμε αυτά στην άκρη και λίγο μίζα, έρχεται η άνοιξη σε πολύ λίγες μέρες, πόσο έχει σήμερα 18, τελειώνει σε 10 μέρες. Έχουμε άνοιξη, οπότε τι σημαίνει άνοιξη, μα λέει η μετεωρολόγο Μαρία Δαμανάκη, ότι τελειώνει το μνημόνιο. Βέβαια, δεν διευκρίνησε την πρώτη μέρα τη άνοιξη, που θα φορέσουμε και το Μάρτιο στα χεράκια μα ή την τελευταία μέρα τη άνοιξη. Είναι σαφέ ότι ουσιαστικά μετά την άνοιξη θα τελειώσει η περίοδο των μνημονίων. Μπράβο! Ε, θέλω να ελπίζω ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει, ώστε το στίχημα τη εξόδου στι αγορέ να είναι ανοιχτό και να μπορέσουμε να βγούμε στι αγορέ. Στα κατούρκο να γιομίσω. Jest za ότι że μετά την άνοιξη θα τελειώσει z Διευκρίνησε, λέει Μετά την Άνοιξη, άρα θα τελειώσει όλη η Άνοιξη. Φορέστε αυτά τα βραχιολάκια εκεί, τα κλωστούλε. Οπότε μετά την Άνοιξη, με την αρχή του καλοκαιριού, προ, προφανώ θα έχουν τελειώσει και οι ευρωεκλογέ. Έχουμε τελειώσει με τα μνημόνια και μπαίνουμε στι αγορέ. Κοροϊδεύει μια χαρά και η Μαρία Δαμανάκη, γιατί να μην κοροϊδέψει, το έχει κάνει τόσε φορέ στο παρελθόν με μεγάλη επιτυχία και έγκριση των κοροϊδευομένων. Οπότε θα τελειώσουν τα μνημόνια, θα μείνουν όμω όλο το καθεστώ θα μείνει σαν να έχουμε μνημόνιο. μισθού, περικοπέ. Κλειστά μαγαζιά, μη κίνητρα και όλο αυτό το πολύ ωραίο πακέτο, το οποίο για να έρθει στα ίσα του πρέπει να περάσουν δεκαετίε, όχι μόνο τρίμηνα και άνοιξε. Αυτά τα λέει η Μαρία Δαμανάκη, ο Αλέξης Τσίπρας, σύντροφο, κάποτε ήταν όλοι μαζί στο ίδιο κόμμα. Κατά μία έννοια ο ένα διαδέχτηκε τον άλλον, αφού μεσολάβησαν βέβαια άλλοι δύο πρόεδροι στην πορεία. Ο σύντροφο Αλέξης μα λέει ότι θα νικήσουμε και αυτό νομίζω είναι στα θετικά τη εποχή. Θα νικήσουμε. Έχουμε μόνο μία επιλογή. Να ανατρέψουμε το ισχυρό κατεστημένο στην Ελλάδα, να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα στην Ευρώπη. Να αποδείξουμε ότι η αριστερά του σπαστισμού και του νέου κοινωνικού συμβολέου είναι και παρούσα, είναι και πρωταγωνίστρια, είναι και συνεπής, είναι και νοικιφόρα. Στα Κατούρκο να γιομίσω. Έχουμε μόνο μία επιλογή, να ανατρέψουμε το ισχυρό κατεστημένο στην Ελλάδα, να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα στην Ευρώπη. Καημένο κατεστημένο, σε έχουν ανατρέψει πολύ στο παρελθόν σε αυτόν τον τόπο, τώρα έρθει και η σειρά σου από τον Αλέξη να ανατραπεί. Δεν ξέρω αν το ξέρει αυτό το κατεστημένο, έχει πάρει τα μέτρα του, αλλά οι μέρε του, μετά την άνοιξη όπω λέει και η Μαρία, δεν θα φύγουν μόνο τα μνημόνια. Θα φύγει, θα ανατραπεί και το κατεστημένο. Αυτά τα ευχάριστα. Εμεί το πιστεύουμε αυτό. Εσεί νομίζετε ότι τη ρονευόμαστε, όμω είμαστε σίγουροι ότι θα ανατραπεί και το κατεστημένο. Μπορεί να μην πείθουμε, αλλά δικό σα θέμα, δεν είναι δικό μα αυτό. 2-11-208-200, Το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του βίντεο SMS Σέλνουμε θέλει να γράψει. Real. Αφήνει κενό το μηνυμά Αποστολή στο 54 100. Ο Νίκο Αβρανίδη ρυθμίζει τον ήχο και με τα όνειρα που θα πάρουν εκδίκηση όπως λέει και ο ποιητής πάμε στις πρώτες διαφημίσεις ένα μόνο σας λέω συντρόφισσες και συντρόφοι κρατήστε αυτό το χαμόγελο που σήμερα σκάσαν τα χίλια σας μέχρι το τέλος και διπλασιάστε το για το χαμόγελο που προκαλεί προκαλεί Με σταδόντια ανακαταστρά ο δοντόκρεμα πολύ καλή έχουμε πολύ και δύσκολο δρόμο μπροστά μας Δεν έχουμε όμως άλλη επιλογή Αυτό το δρόμο θα τον διαβούμε μαζί Και θα είναι νικηφόρος Θα νικήσουμε γιατί ήρθε ο καιρός Να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση <Τι> Να πάρουν τα όνειρα εκδίκηση Για το χαμόγελο που προκαλεί προκαλεί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 βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα για το χαμόγελο που προκαλεί, προκαλεί. ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται <Το> μας ενδιαφέρει μόνο η εξουσία για την εξουσία Κάνουμε εκτώσεις από τις θέσεις μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πια συνεπείς. Ναι, ακριβώς, όπως το ακούτε, ότι δεν είμαστε συνεπείς. Τα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοπείται. Βάζουμε τον Μπελατσάο ανάμεσα, βέβαια, μια πιο έτσι προθυμένη εκτέλεση για να ισορροπήσουμε τι αλήθειε που λέει ο Αλέξη. Για να πιάσουμε και το αριστερό κοινό του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτού που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, αυτά θέλουν που λέει εδώ ο Αλέξης, που είναι και προϊόν μοντάζ. Σχετικά έχουμε κόψει τα δέν. Τέλο πάντων, το μικρό κομμάτι αντιδρά, το παλιό 4%, το οποίο έχει αλωθεί, το έχει καταλάβει αυτό, αλλά τι να κάνει. Έτσι όπω θα αφαιρεί η μοίρα, πρέπει να διαχειριστεί σε Ευρώπη. Και όποιο θέλει να διαχειριστεί Ευρώπη, κάνει και άλλα πράγματα πριν. Πολύ κακά, αλλά δεν τις τη γιατί και μεσημέρι. Το πρωί που ήρθαμε εδώ στη δουλειά, ήρθε μια τούρτα πολύ μεγάλη, την οποία ο Μάνο Λιφλίνη νυφλή την φωτογράφησε, γιατί έτυχε να είναι εδώ. Όχι μόνο τη φωτογράφησε, αφού τη φωτογράφησε, την έφαγε τη μισή μετά. Την έχει αναρτήσει το Ενικό, θα τη βάλουμε και εμεί στο Ελληνοφρένι ανέτοιμα, την έχουν στείλει φίλοι μα ταξιτζίδε. Επειδή του βάλαμε προχθέ, θα του βάλουμε και αύριο να πούν για μια κινητοποίηση που έχουν την Πέμπτη. Και η τούρτα πάνω, αυτό που έκανε εντύπωση εδώ σε όλου του συναδέλφου, είναι ότι είχε στίχο του Μπρέχτ. Και έλεγε η τούρτα πάνω. Αυτό που αγωνίζεται μπορεί να χάσει. Όμω αυτό που δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει. Μπέρτολτ Μπρέχτ, Επιτροπή Αγώνα Ταξί. Και κάναμε όλοι εδώ την ίδια κουβέντα ότι πήγαν στο Ζαχαροπλάστη οι ταξιτζίδε, του το συγκεκριμένο. Ζαχαροπλάστη έχει συνηθίσει να γράφει χρόνια πολλά για κάτι πάνω, ξαφνικά έγραψε όλο τον κ Την έφερε εδώ, έχει φαγωθεί το μισό. Ο μισό Μπρέχτ έχει φαγωθεί και έχει μείνει τώρα. Αυτό που αγωνίζεται μπορεί να χάσει όλο το άλλο που είναι και πιο ενδιαφέρον. Έχει φαγωθεί, να το ξέρουν οι φίλοι ταξιτζίδες, Του ευχαριστούμε πολύ, έτσι και αλλιώ. Και τι ακολουθεί αμέσω μετά από αυτό, η προσευχή. Κανονικά πρέπει να την κάνουμε στην αρχή τη εκπομπή. Τώρα θα την κάνουμε στη μέση. Πατέρι μου, ο ένα ουρανή. Αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσεν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μεν σήμερα και άφησε μεν τα οφιλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τους ημών χίλιες προσεβήγε! να κάνω πατέρι μου ο έντης Δε με τίποτα Θα νομίζουν από του πονερό. Αμήν Να σε καλά Αγκροατή σας την ιδέα αυτή να βάλουμε αυτό το τραγούδι με το τίτλο «Χίλειες προσευχές να κάνω δεν με σώζει» Τίποτα ταιριάζει απόλυτα Γι' αυτό και το ακούσαμε Μετά από αυτά λαός Αποστόληξε και αναρωτιέμαι, είναι τελικά πιο επικίνδυνο να κάνει πραγματική σταυροθυρία ο Αντωνάκη, ο Παναγίτσας ή να πιστεύει όντω ότι θα τον βοηθήσει ο Θεό και η Παναγία, α πούμε. Ή πιο ε, σαλεμένο είναι μέσα στον εγκέφαλο, κανεί δεν ξέρει. Και δεν γίνει και μάθημα. Παράδειγμα, τι πάθανε στη Θεσσαλονίκη που ο έβγαλε τον Μπουτάρι Δήμαρχο, για παράδειγμα, σταυροποσκινούμενο συνέχεια και θεωρώντα διάβολο τον αντίπαλο. Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια. Yeah. Ρεσί, έλα να ιεραρχίσουμε λίγο το πράγμα. Για yeah, πες, άντε, να το ιεραρχίσουμε. Α, ξεκινάμε με πρωτοφανές ξεκόνιασμα. Γίνεται πρωτογενές λεώνασμα και μετά τις εκλογές, εάν δεν προσέξουμε, θα γίνει πρωτογενές ξεδόνιασμα. Και κάπως έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Όταν δεν πάει το βουνό στον Αντώνη, πάει ο Αντώνη στον βουνό. Η θρησκεία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πολιτική. Κυρίω το Άγιο Όρο, το Βαρτοπέδι και όχι μόνο με την πολιτική, κυρίω με την πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα τι ανακατεύει το Ρουσόπουλο. Δεν τον ανακατεύω το Ρουσόπουλο, τώρα και εσύ κάνει κάτι συνειρμού. Ναι, περίεργου, λοιπόν. Μήπω ο Σαμαρά πήγε να επιβλέψει τίποτα εκτάσει δικέ του εκεί πάνω, να δει τι γίνεται, πώ πάνε. Μπορεί να μην πήγαν καλά οι, μεταβιβα... οι μεταβιβάσει, να μην πήγαν καλά. Λοιπόν, ο Γερόντα έχει πει ότι. Η καταστροφή θα έρθει όταν τη χώρα κυβερνήσει η κοφτερή ανατολή. Λοιπόν, εις την Αγγλική το όνομα Τσίπρας, ανάποδα μας κάνει εις σάρπ που σημαίνει κοφτερή ανατολή ας το προσέξουν αυτό Έλα να ορεστρώσει ετοιμάζ να πούμε. Ωραίος oh. τρόπο. Τι κάνει από στολμού. Καλά εσύ. Καλά καλά. Λοιπόν, σε είχα πάρει 2-3 εβδομάδε πριν τότε με τον Παστίτσιο και σου είχα πει ότι θα σας κάψουμε στο σύνταγμα. Εμά. Ναι, σε και το θύμιο. Θα μας κάψετε. Ε, ναι, δεν το θυμάσαι. Όχι. Θα σε κάψουμε στο σύνταγμα και μου να βρούμε μια άλλη πλατεία πιο όμορφη να σας αν δεν το θυμάσαι, δεν Α, ναι, σωστά. Σου είχα πλατεία μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ξεκίνησε, <σπάθει> <η> <σπάθει> Η μπάτσε και θέλει δεν άφορη γιατί είναι λίγο ζώα και δεν καταλαβαίνω από μόλι. Η Μπάτσια χαρέσει λειτουργούν μόνο του ή από ετοιλέ κανεί ότι κάνουν, αυτό δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Κοιτάξει, η Μπάτσια Χαία επειδή μου να στην την πατράτα, ξέρω πέντε πράγματα και μπορώ να σου πω αν θέλε με ποιου βλέπουν. Οπότε να του φοβάσει λεγάκι. Αλλά εντάξει, τέλο πάντων. Ένα αυτό λοιπόν ότι θα σα κάψουμε και ξεκίνησε η διαδικασία αυτή. Δεύτερο, τι μαγιά είναι αυτή με το σαμαράλεια. Αυτό προσέχετε με μαγιά είναι, μιλάμε τον βλέπει και φτάζει. Μαμά η μάκα, παιδί μου δεν αλλάζει την προσευχή αυτό. Θα αλλάξει αυτό στην προσεφή. <ΣΠΟ> ε, μιλάμε εντάξει, ο τύπο είναι παντερημόν ναούμε, ο Έντουσον να ο Ρανίσα Μαλάχη, αγκαστείτε το όνομά σου και έτσι φάση <ΣΣ> Ασούμε και Ναούμ <ΣΣΣ> και ναούμε. Τι είναι αυτή, ρε, τι είναι αυτή. Κουτσαβάκιδε, τι είναι αυτή. Κουτσαβάκιδε και τίποτα άλλο. Γεια, γεια, γεια. Λάδι πολύ και τυγάνει τα τίποτα. Φαίνεται, βιτρίνα. Ναι, η βιτρίνα όμω μετράει η αποστολή μου. Τη βιτρίνα, βλέπει ο κόσμο. Θα σου πω ότι τυχερό είσαι. αλλά στραγωγή, αλλά ταυτόχρονα θα πάρεις εκεί για του ενθόλου το πλεόνασμα και θα την πληρώσει. Πάνω στην ώρα ήρθε το πλεόνασμα. Τυχερό είσαι. Αποστόλη, Εγώ. πριν λίγο άκουσα έναν που σα έλεγε να περιμένουν, λέει, τον τρίτο γύρο. Ξέρετε τι είναι ο τρίτο γύρο, Τι, για σουβλάκια, μίλαγε. Όχι, δεν είναι για σουβλάκια. Α. Α, να πείτε αύριο σε αυτόν τον κύριο ότι τέτοια μυαλά κουβαλάνε. Και το κουκουέ είναι στο 4% και στο 5% 60 χρόνια, πόσο είναι η ζωή του στην Ελλάδα. Κολυσεροκούτια και αίμα. Γι' αυτό κρατάνε το. Το, το κουκουέ χαμηλά. Διαφορετικά θα είχε πάρει τα πάνω του. Σωστό. Γιατί το κουκουέ μόνο τα λέει. Έχετε δίκιο. Σω. Ενώ οι άλλοι προσφέρουν και θέαμα. Τα βλέπετε. Τα κάνουν κιόλα. Προσφέρουν και αίμα. Και κονσερβοκούρτι στην πράξη. Και τα σπίτια σου παίρνουνε. Σωστό. Μόνο στα λόγια δεν κάνει δουλειά. Και όχι 4% και μακρικέ πλειοψηφίε ολόκληρε. Που με 20% κυβερνάνε. Δεν σ' ακούω τώρα τι έγινε. Χάθηκε, ρε. Να, ναι, ρε, Η τρομοκρατία δεν απειλεί του εύπορου. Δεν απειλεί του ισχυρού. Μα έχουν τότε με την τρομοκρατία αφού δεν απειλεί του εύπορου και του ισχυρού. Μια ζαλάδα τόσο καιρό, βγει και ο ένα, βγήκε ο άλλο. Πάμε στα υπόλοιπα, αλλά θα μείνουμε πάλι στο δένγε, γιατί έθεσε και θέμα σκουριών. Ε, δεν υπήρχε περίπτωση να έχει τον δένγε εκεί και να μην τεθεί το θέμα των σκουριών και οι παρανομίε που έκαναν οι κάτοικοι. Εννοείται, παρανομίε σε αυτόν τον τόπο κάνει μόνο λαό και οι κάτοικοι. Όλοι οι υπόλοιποι, επιχειρηματίε, επενδυτέ, Κυβερνήσεις, τα κυβερνήσει θα κάνουν όλα και μόνο σωστά. Πολλά ερωτήματα για την αστυνομική βία. Τι έννοια Άρα. είχε η αστυνομική βία στην ένταση που υπήρξε στι σκουριέ, για παράδειγμα. Τι σκουριέ, ο, ο Ακροατή τι ονομάζει θέμα βίας. Δηλαδή, αστυνομική βία. Δεν υπήρξε αστυνομική βία. Αυτό έχει. το οποίο κρατάει από τι σκουριέ είναι η αστυνομική βία, όχι η απόπειρα κατάλυση του κράτου. Ενδιαφέρον. Δεν υπήρξε αστυνομική βία στι Η τοπική Με... κοινωνία. Δεν υπέστη Ένα. αστυνομική βία. Υπάρχει τόλμη σε να διαμαρτυρηθεί. Συγνώμη. Το ερώτημα δεν είναι αν υπάρχει αστυνομική βία. Είναι αν είναι νόμιμη η αστυνομική βία. Βεβαίω υπάρχει αστυνομική βία. Το κράτο, υπάρχει ο ορισμό του Βέμπερ. Τι είναι κράτο. Είναι ομάδα ανθρώπων μέσα σε συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, τα όργανα των οποίων νομίμω ασκούν το προνόμιο τη βία. Νομίμω. Βεβαίω η αστυνομία ασκεί τη βία. Το ερώτημα είναι την ασκή νομίμω εν ονόματι του κράτους ή αυθαίρετα όταν το όργανο αυθαιρετεί αυτό είναι το κριτήριο δεν υφίσταται κράτος στον πολιτισμένο κόσμο στο οποίο η αστυνομία να μην έχει το προνόμιο της ένομης βία. αυτό είναι το αμπαλάρισμα είναι το περιτύλιγμα διότι η ουσία είναι ναι ότι ασκεί νόμιμη βαλτισαγωγικά βία η αστυνομία για να υπερασπίσει πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και μόνο γι' αυτό Θα ακούσουμε τώρα εδώ, αλλά θα παίξουμε στο γήπεδο του κύριου Δένγια περί νόμιμη βία. Θα ακούσουμε περιστατικά από τι κουριέ νόμιμη, νόμιμη, να το θυμόσαστε αυτό, θα το επαναλαμβάνει άλλωστε και ο Δενδιας, στα ενδιάμεσα, νόμιμη και μόνο νόμιμη βία. Είμαι μια μαθήτρια από το Γενικό Λύκειο Ιερσού. Ναι, είμαστε, είμαστε εδώ πέρα κανονικά, κάναμε μάθημα, είχαμε βγει έξω. Συνικά, έφυγα ένα έναν μέσα στο σχολείο, στην αυλή του σχολείου. Από τον πανικό μα, όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε, να ανεβούμε τι κάλε. Μια μαθήτρια. Έχει τι αφήσει, το σησί, έχει πέσει κάτω, έχει υποστήριξη οξυγόνο και κρίση πανικού. Μία άλλη επίση έχει υποφηνήσει, προσπαθούν να την επαναφέρουν. Ε, και όλοι γενικώ μπορούμε να αναφέρουμε, δεν μπορούμε ούτε να δείξουμε τα μάτια μα. Βεβαίω είναι αστυνομία ασκή τη βία. Το ερώτημα είναι την ασκή νομή μου. Καλιά το σχολείο αυτή τη στιγμή θυμίζει καταστάσει, α πούμε, το πολιτεχνεί του 203. Έτσι. Η εικόνα είναι ότι είναι για τρία τα οξικό να αυτή τη στιγμή εδώ τύριο και δίνουν πρώτη βοήθεια όποιον χρειάζεται, έχουμε αναπνευστικά προβλήματα. Οι αίθουσε είναι γεμάτες ε, νερά, αλόξ, μάσκε. Αυτή είναι η εικόνα του σχολείου μα σήμερα. Βεβαίω η αστυνομία ασκεί τη βία. Το ερώτημα είναι, την ασκεί νομίμω. Όταν ανεβαίνουμε πάνω στο βουνό, α πούμε, για να. μόνο για να κάνουμε μια διαδήλωση. Τίποτα άλλο. Η ειρηνικότατη. Άνθρωποι στην ηλικία μα. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε για να κάνουμε καταστροφέ. Και... Μα κυνηγάνε με καπνογόνα, μα κυνηγάνε με χημικά, μα κυνηγάνε με πλαστικέ σφαίρες. Ε, εμένα προσωπικά μου σπάσαν το πόδι. Με βγάλανε από το αυτοκίνητο, με πετάξανε κάτω, με υποχρεώσαν να γονατίσω. Με πάτησε ο ματατζή με, με, με την uh, μπότα πάνω στο πόδι μου και μου το σπάσε. Βεβαίω η αστυνομία ασκεί τη βία. Το ερώτημα είναι, την ασκεί νομίμω. Εχθέ η κόρη μου, 48 κιλά άνθρωπο, μάνα με τρία παιδιά, την έσαιρνε ο ματατζή από το φουλάρι να την πνίξει. Και είναι με κολλάρο αυτή τη στιγμή τα παιδιά είναι ψυχολογικά προβλήματα που μάθανε ότι τη μάνα τους τη χτύπησαν πάνω στο βουνό. Βεβαίως τη η αστυνομία ασκεί τη βία. Το ερώτημα είναι την ασκεί νομίμως. Με χτύπησαν επειδή με είχε πιάσει ένας αστυνομίος από τα χέρια. Ήρθε ο άλλος έβαλε την κοιλιά του μπροστά δηλαδή με αρματιά εδώ πέρα. Με σιδερένια που ρίχνουν τα, στα παιδιά μας πώς τα λένε τα χημικά. Τα χημικά. Και με χτύπησε στο στομάχι και με πέταξε κάτω και χτύπησε το κεφάλι μου. Δεν υφίσταται κράτος στον πολιτισμένο κόσμο στο οποίο η αστυνομία να μην έχει το προνόμιο της έννομης Δεν Ντένδιας. Και και από τις κουριές με περιστατικά νόμιμης. Εννοείται τα ακούσαμε όλα ήταν ένα και ένα νόμισβίας βία. Ακολουθεί λαός. Το ημερολόγιο γράφει 2014. Έχι... Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Μπράβο, έχει πάει ο άνθρωπος στον Άρη. Τι να το κάνεις αν πάει ένας άνθρωπος στον Άρη. Πολύ πρέπει να με το πλευρό του Άρη και να ανεβούμε στο βουνό. Ο ένας πάει στον Άρη και ο άλλος πάει μέσα στο σκουπίδο τενεκέ. Αλλά για ποιον Άρη μιλούσες. Στον Άρη τον πλανήτη. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω στον Άρη τον οπλίτη. Για πες. Αποστόλει μια ερώτηση. Ε, αν ντυθώ μπαλούρδο στι απόκριε, θα μου κάνουν και με αναμείνιση. Δεν ξέρω τον νου σου. Εξαρτάται. Ε... Μπορεί να ντυθεί έξυπνο μπαλούρδο αν θες. Ε... Θα είναι κάτι σαν την έξυπνη σίτα. Ε... Ο έξυπνο μπαλούρδο. Και τον πουλάμε στην τηλεόραση. Εντάξει, είσαι μεγάλο. Άντε, τα λέμε. Χάρη, καγιά. Α, σου δώσα ιδέα, ε. Να σου πω, σ' άκουγα χτέστεί που έλεγε για τους ότι αυτοί που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ΣΥΡΙΖΑί. Ναι, εντάξει, το βασικό το δεν είναι αυτό που θέλω να πω. Ότι βασικά ναι. δεν είναι αριστερή. Μετά έλεγε ότι και οι Πασόκοι που ψήφισαν τόσα χρόνια πασόκ δεν είναι σοσιαλιστέ. Mm. και σε αυτό. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Οι κομμουνιστές που ψηφίζουν Κουκουέ, αυτοί που ψηφίζουν Κουγέ είναι κομιστέ. Ναι. Εγώ μια ερώτηση να κάνω απλά τους... Φίλου μου εκεί, του αστυνομικού στην Αχαία, γιατί μου έχει μείνει το στόμα ανοιχτό με αυτό που διαβάζω. Του προσβάλλει η Σάτιρα, του προσβάλλει ο Μπαλούρντο, του προσβάλλει και δεν το, του προσβάλλει, α πούμε, το ότι. Γενικώ, προσβάλλει ό,τι δεν καταλαβαίνουν. Ρε, δεν του προσβάλλει το γεγονό ότι έχουν όλη την κοινωνία κατά του που με τρίς και ξίδα του βάζουν αυτή πάνω στο ψαχνό τον κόσμο να του ρίχνουν ελιγμένοι. Αυτό... αυτό είναι επιτυχία, δεν προσβολή. Αυτό είναι προσωπική του επιτυχία ε, και του Υπουργείου. Το έχουμε τρελαθεί τελείω. Πρόσεγε τώρα, έχει το νου σου ετοιμάζοντι τσιολιάδε, λέει τώρα. Υπόβαλλοι με να φοράει τσολιάδε τώρα, η επόμενη. Ναι. Έλα, αποστολή. Είμαι ο απολυμμένο προγραμματιστή που είχα πάρει την προηγούμενη Παρασκευή. Έλα, φίλε. Και απλά να πω και κάτι μικρό: Ότι δεν θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο θύμα του συστήματο σίγουρα. Ε, πιστεύω ότι σίγουρα άλλοι άνθρωποι και άλλα άτομα δουλεύουν σε πολύ χειρότερε συνθήκε και σε κάταργα κανονικά που λέει. Και ότι άμα έμπαινε ένα κόσμο σε μια διαδικασία να πάρει ένα τηλέφωνο και να στα πει αυτά τα πράγματα, θα καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα το πιστεύω πέρα για πέρα. Τουλά το θέμα είναι ότι πρέπει να εμεί οι σε μια διαδικασία να αλλάξουμε τα πράγματα. Γιατί αλλιώ θα ζούμε αυτή τη κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό εδώ τώρα ο κύριο λέει το πάτερ μόνο λέει: τι είναι αυτά τα πράγματα. Τι λέει, τι λέει? Το πάτερει μόνο λέει και άλλε αειδίε που έλεγε ο, ο... Yeah. ο πρωθυπουργό εκεί στο Άγιο Όρο. Το χλεβάζει και το παιδί. Περιπτώσει... Το να βγαίνει από τα χείλη του πρωθυπουργού αυτό δεν σε ενοχλεί. Ε... Αυτήν ούτω συγκεκριμένου πρωθυπουργού. Ε, ε, ένα λεπτό κύριε. Το πάτερει μόνο δεν είναι αειδίε. Εγώ ό,τι ακούω από το στόμα του σομαρά πάντω είναι. Εντάξει. Λοιπόν, μπορέ... Συναντησία έχει και ποιο λέει τι λέει. Ένα λεπτό κύριε. Θέλω να σα πω το άλλο. Μπορεί στην εφημερίδα βάλτε και κανέναν εθνικό, εθνικό ποιητή, κανέναν Από εκεί όμω βάζετε όλου του κομμουνιστέ οι οποίοι σφάξανε όλη την Ελλάδα οι κομμουνιστές Δεν άφησαν τίποτα. Η κάρτα των Γερμανών. Ή δεν άφησαν τίποτα. Δεν βλέπετε τι αφήσανε τίποτα, και τι ούτε, τραβάμε τώρα. Λίγου σφάξανε. Ούτε, ούτε πολεμή. Ήθελε κάποιου παραπάνω. Τι, όλη την ώρα βάζετε. Δεν το... βλέπετε τώρα τι τραβάμε ούτε. που έχουν μείνει τα πολυφάδια του Χίτλερ εδώ πέρα. Και λίγου έσφαξε. Τι πράγμα. Και λίγου έσφαξαν οι κομμουνιστέ. Λίγου έσφαξε. Ε. Θα σε, και εσύ, η, η, η πόλημα, Καμιά νου Αντάρτη, είσαι. Τι είσαι. Ναι. Δεν εκεί που κατούρισε ο Άρη. Ο Άρης, ποιος, ο Άρης, ο Άρης, ο Όχι ο Θεσσαλονίκης. Εγώ την έζησα αυτή την εποχή. δεν θα μάρου, λέτε ναι, την έζησα την εποχή. Τι γλίτωσα Πετά. από αυτή Λέχι, την ξεκλεί. εποχή θα λέτε. Ναι, Τι γλίτωσα θα λέτε από αυτή την εποχή. Τέλο, πάντων είναι ντροπή να μιλάτε έτσι. Να μου πείτε πώ λέγεστε. Τζένι Μπότσι. Πώ? Τζένι Μπότσι. Δε πέσει μου το όνομά σου να μιλήσω για κάτι με τον κύριο Χατζη Νικολάου. Α, και ρουφιάνο. Ε, βέβαια, τι Εγώ δεν λέει. Το σύλλογο στο Λυσί. Τι είστε, είστε Ρουφιάνο. Έλα τώρα, δεν σε κατάλαβα. Ε, γλίτωσα εγώ από το, από το πελέκι, ε. Τα πέτα δεν αφήσατε τίποτα. Κατάλαβα. Αφήσαμε κάτι πολύ φάδια σα και εσά. Κατάλαβα, σας. κατάλαβα. Mm. Πώ λέγεστε, είπε. Τζένι Μπότσι. Δεν το λέμε. Πώ? Τζένι Μπότσι. Και κάπως έτσι, στάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ακολουθεί η Λαός, αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος και Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα, αύριο. Γεια σας. Έλα, προστόνι, γεια σου. Γεια. Ξέρεις ποιος είμαι. Ποιος είσαι. Είμαι από την Αυστράλια, ο Καγκουρός. Έλα ρε φιλό, τι έγινε. Τι κάνει ο αυτοολοποιητικό μου να δώσει. Ευχαριστώ, ευχαρίστω. Έχω πολλού παπαγάλου εδώ πέρα. Α μα. Α του Α ωραία, γιατί. Αλλά δεν μου λε. Εχθέ άκουγα τον Αφιά και φώναζε και έβριζε. Και είχα μέρει στα κάγκελα για του δημοσιογράφου που είναι λέει λαϊκιστέ και παπαγάλοι. Μήπω ξέρει εσύ ποιοι είναι, Γιατί εγώ δεν του ξέρω. και εμένα δεν μπει το μυαλό μου κάπου. <Τι> Τηλεφωνώ για να επιβεβαιώσω αν ε, παραλάβατε δύο email με πρόσκληση προ την Ελληνοφρένεια για μια συναυλία που κάνουμε αύριο το βράδυ. Μου επιτρέπετε 10 σε Ναι, ναι. Αύριο το βράδυ, λοιπόν, έχουμε φωνάξει τον Ψαραντώνη από την Κρήτη να αυτή να τραγουδήσει στο θέατρο Μελινά Μερκούρι στο Κερατσίνη με εισιτήριο ένα κουτάκι αλουμινίου. Το έχουμε ονομάσει οικολογικό εισιτήριο. Δηλαδή, ο κόσμο για να μπαίνει να βλέπει τα συναυλίε να φέρνει τα το ανακυκλώσιμά του. Ε, αύριο, ειδικά όμω, την πρεμιέρα μα γιατί ήταν κοντινό μα, τα κουτάκια αλουμινίου που θα μαζευτούνε θα τα παραδώ. Θα δώσουμε σε ένα Στάθι τον, Στάθη, τον να τα κάνει άγαλμα Παύλου Φίσα με τη σύμφωνη γνώμη της Δηλαδή τι, εμείς, θα κάνουμε μια να πούμε. ο κόσμος να φέρει το αλουμινίου του, θα τα μαζέψουμε όλα και στο τέλος θα τα κάνουμε άγαλμα. Και ξεκινάει όλο αυτό αύριο, και το βράδυ, στο πού είναι είπες? Στο, στο... Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, το... Το... Να καλά. Κοντά στο σημείο. Να σου πω κάτι. Πε στον Κλούνι και σε όλου αυτού να μην μιλάνε για να γυρίσουν τα Ελγύνια. είμαστε στη φάση τη ανάπτυξη. Είμαστε στη φάση τη επένδυσης. Κλούνι! Της... Κλούνι, είμαστε... κλούνι, τα ακού, είμαστε... Γιώργο! Τα ακούει ο Γιώργος ο Κλούνι. Ναι! Κλούνι, εντάξει, γιατί. Όχι, αμφιτείλει, μα... ήταν. Όλοι! Φέρτε δάνεια να υπογράψουμε να πάρουν και αυτά. Τι δεν φτάνουμε τώρα να τα φέρνουν πίσω. Εντάξει. Είμαστε, παρακαλώ, Γεια σου, φίλη. Να σε καλά. Είμαστε... Ναι. Σοπαρέ. Έλα, ρε, φίλος. Έτσι, το σήκωσε. Ναι, το σήκωσα. Να σου πω, θυμάσαι μια φάρσα που είχε κάνει στου ματατζίδε που ήταν ο Παλούρδο. Αν μπορεί, βάλει το την Παρασκευή, ρε. Το έβαλε την Παρασκευή, πέρασε. Το έβαλε. Ναι. Όχι, δεν το άκουσα. Ε, βάλει να το ακούσει στο επίσημο site μα ελληνοφθενιανέ.gr. Έλα, πρέπει να το παραδεχτούμε. Πάντω ο Πρωθυπουργό είναι φιλόζογο, ρε. Γιατί? Ε, γιατί δίνει το πλεόνασμα στου μπα και στου κολόγυρου που τον ψηφίσαν. Ναι, για σα, τον yeah. αποστολή θα ήθελα. Γεια yeah, σα, εγώ είμαι. Έλα, ρε, αποστολή. Έλα. Λάρε, δεν τρέπονται λιγάκι, ρε. Εδώ πέρα, ρε, εσύ, ο λαό του πληρώνει για oh. να μα δέρνουν από τι εκάστοτε κυβερνήσει και αυτοί με αυτό διχτήγανε. Ντροπή του, ρε. Καλύτερα να βάλουν φουστάνια, ρε, όχι παντελόνια. Ό,τι τι, τι νομίζει ότι φοράω κι εγώ μέσα από τη στολή. Είναι Φορά φουστάρι κανονικό για να είναι πιο αληθοφανέ. Κανένα δεν, είναι, δεν έχει σημασία. Αυτό ξέρουμε πώ το λέμε εμεί απλά στο λαό. Δυστυχώ, λαοκράτη, αν υπάρξει όλα αυτά τα Πίδη και τα ρετάλια που μα κυβερνάνε θα φύγουν. Αλλά δεν πρόκειται δυστυχώ ο λαό να, να ενωθεί γιατί, μια ζωή, εγώ αυτό κατάλαβα. Μα διαβάλουν. Εγώ που δεν διαβάζω, διάβασα αυτό εδώ το βιβλίο με τον Άρη τον Βελουχιώτη. Δυστυχώ μόνο τότε ενώθηκε ο λαός και έκανε πράξη. Μέχρι τότε γινόταν κάτι. Από εκεί και πέρα, καθώ μπήκαν τα ξένα συμφέροντα μέσα σε αυτόν τον τόπο που ονομάζεται Ελλάδα που δεν με ενδιαφέρει οποιοδήποτε τόπο, όχι Ελλάδα, όλος, όλη η Γίνα είναι. Δυστυχώς. Τυχώ μέχρι τότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Πρέπει να το πάρουμε πάρει και να ξεσκοθούμε να υπάρξει πραγματική ουσιαστική λαοκρατία. Εγώ αυτό βλέπω. Και όσο για αυτά εδώ που μα παραμυθιάζουν, ότι δεν υπάρχει άλλο δρόμο, αν ήταν κύριοι, α μην είχαν του αστυνομικού δίπλα και να πηγαίναν με το λαό αυτοί οι κύρι, κύριοι. Και να πηγαίναν στι δουλειέ του, όχι με τα αμάξια που πληρώνει ο λαό, για να, να πηγαίναν με το τραμπ, με τα λεωφορεία, να γινόταν ένα με το λαό. Αγρότη, πολέμα, μισκή στο κεφάλι Χαρίσανε τα δάνεια του Μέγαρου και πάλι Ένα μόνο σας λέω συντρόφισσες και συντρόφοι Κρατήστε αυτό το χαμόγελο που σήμερα σκάσαν τα κύβη σας Μέχρι το τέλος Και διπλασιάστε το Για το χαμόγελο που Προκαλεί, προκαλεί Με στα δόντια Ο δοντόκρεμα κολλήνος Πολύ καλή Έχουμε πολύ και δύσκολο δρόμο μπροστά μας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 Θα βρίσκουμε με την οικονομική ολιγαρχία και με το σύστημα για το χαμόγελο που προκαλεί, προκαλεί. ο ΣΥΡΙΖΑ πασοκοποιείται